Λοιπόν, η κομμουνιστική τάση από νωρί εξέφρασε τις αντιρρήσεις της για τις πρώτες κινήσεις της, του ΣΥΡΙΖΑ και τη κυβέρνηση φυσικά ξεκινώντα από την επιλογή του κ. Προκόπη Παυλόπουλου για τη θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και στη συνέχεια για τη συμφωνία που έχει κάνει η ελληνική πλευρά με τους ευρωπαίους εταίρους. Πού ακριβώς είναι η ενστάσια σας κ. Καραγιανόπουλε? Ακούστε, είπατε πριν ότι η κομμουνιστική τά στην πρώτη στιγμή ε, της ε, συμφωνίας, των της συμφωνίας και των ε, υποχωρήσεων των πολιτικών της κυβέρνηση. Ναι. Η κομμουνιστική τάση έχει εκφράσει τις διαφωνίες και τις αντιρρίσεις με την ηγετική πολιτική, την ηγετική ιδιολίσθηση στις πολιτικές, ε, σιγά σταδιακά, των μνημονίων της λιτότητας. Εδώ και πολύ καιρό ναι. έχουμε προειδοποιήσει ότι η λογική με την Τρόικα σε αυτές τις συνθήκες μια συμφωνία του δούλου με τον αφέντη έναν αφέντη ο οποίος μαστιγώνει αλήπητα και πιέζει τον δούλο να δεχθεί όλο και πιο ταπεινωτικές συμφωνίες, όλο και πιο σκληρά μέτρα λιτότητας που διακυβεύουν και την ίδια την επιβίωσή του ναι. είναι όχι απλά ουτοπική υπόθεση αλλά είναι και επιζήμια, επικίνδυνη υπόθεση και θα οδηγούσε ακριβώς την αποδοχή των πολιτικών του Αφέντη, ναι. του αντιπάλου. Ναι. Αυτό έχουμε αυτές τις μέρες. Εντυχώς έχουμε την αποδοχή πια, δεν έχουμε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία, έχουμε την αποδοχή πολιτικών του αντιπάλου, πολιτικών που πολέμησε ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του. Για παράδειγμα ο όμως, κετάσεις, ο δηλαδή. χθες ο κύριος Τσίπρας ε, και επανέλαβε το έχει ξαναπεί, ότι αντικαταστάθηκαν με αυτή τη συμφωνία οι, τα μέτρα λιτότητα με μια σειρά από μεταρρυθμίσεις. Αυτό δεν είναι αληθές. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις κινούνται στην κατεύθυνση των παλιών μεταρρυθμίσεων, αντιμεταρρυθμίσεων ναι. που είχε συνηθίσει να επικαλείται και είχε εφαρμόσει όλο αυτό το διάστημα κάθε μνημονιακή κυβέρνηση και πώς αποδεικνύεται αυτό. Έχουμε αποδοχή με βάση πια και τις συμπληρωματικέ προτάσεις της Μίστας Βαρουπάκη ναι. αποδοχή της λογικής των ιδιωτικοποιήσεων όχι μόνο δεν ε, καταργείται ο ΤΑΙΠΕΔ αλλά συνεχίζει να υπάρχει και αποκτά και ένα νέο πεδίο παίρνει πάνω του όλη την δημόσια περιουσία για να την αξιοποιήσει στο μέλλον δηλαδή πιθανότατα για να την ιδιωτικοποίηση να την ξεπούλησει έχουμε επίσης την αποδοχή της λογικής της επιδίωξης πρωτογενών πλεονασμάτων την αποδοχή δηλαδή της επιδίωξης να εξυπηρετηθεί κανονικά αυτό το δυσβάχτατο χρέο. Ναι. που αναπόφευτα στο βαθμό που η οικονομία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο θα οδηγήσει αυτή η αποδοχή της λογικής της επιδίωξη των πρωτογενών πλεονασμάτων σε νέα μέτρα λιτότητα Δυστυχώ την υποβολή προς έγκριση ενός τος μόνο, του προγράμματος της Θεσσαλονίκη στους δανειστές και τελικά ούτε καν αυτά τα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση που ο υποστήριζε και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ στην προεκλογική περίοδο να εφαρμοστούν, δεν θα εφαρμοστούν γιατί η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι δεν θα δοθούν καθόλου Δαπάνες, επιπλέον δαπάνε από αυτέ που προβλέπει ο προπολογισμό ο εφιστάμενο για την κοινωνική πολιτική. Ναι. Οπότε πώς... δηλώνεται απεσιόδοξο όσον αφορά λοιπόν οφεί... τ... ακριβώ διε... και, ε... και την εφαρμογή ενό έστω μικρού πλαισίου διαφορετική πολιτική. Αν καταλαβαίνω πώς... σωστά. Εγώ και η κομμουνιστική τάση δηλώνουμε πολύ αισιόδοξη ότι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, οι αριστεροί αγωνιστέ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι απλοί εργαζόμενοι που βλέπουν αυτή τη συμφωνία με σκεπτικισμό, απογοήτευση και ε, μια διάθεση να εναντιωθούν σε αυτή, έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την, το πολιτικό σκηνικό, να επιβάλλουν τη ματέωση στην πράξη αυτής της συμφωνίας και μέσα από την παρέμβασή τους στις εσωκομματικές διαδικασίες, αλλά και μέσα από την α, δράση η ναι. κοινωνική και την πολιτική. Ναι. Ωστόσο, δεν για ποιο λόγο θεωρείτε. Δεν είμαι αισιόδοξο. Είμαι όμω απεσιόδοξο ε, για την προοπτική η κυβέρνηση, όπω δείχνει, ναι. να μείνει απαρέγκλιτα στι ράγε αυτή τη συμφωνία και να προσπαθήσει να την κάνει πράξη, να την εφαρμόσει. Τότε, αν συμβεί αυτό, θα έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση τη συνέχιση των ίδιων πολιτικών που καταδίκασε ο λαό με την ψήφο του 25 του Γενάρη.